και σίγουρα του Σπινόζα και επιπλέον μπλεχμένο με τις ιδέες και τις δραστηριότητες των Γάλλων φιλοσόφων. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρουσό συμμετέχει στο εγχείρημα της εγκυκλοπαίδειας, γράφει όμως, ακούγεται αστείο, κυρίως άρθρα περί μουσικής και μόνο ένα, αλλά κρισιμότατο, περί πολιτικής οικονομίας. Και έπειτα αποσύρεται. Αυτό, γράφει ο Κασίρερ,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 Οι φιλόσοφοι που εξέτασαν τα θεμέλια της κοινωνίας, λέει, αισθάνθηκαν όλοι τους την ανάγκη να ανατρέξουν στη φυσική κατάσταση, αλλά κανένας τους δεν τα κατάφερε. Ορισμένοι δεν δίστασαν να υποθέσουν πως ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση κατήχε την έννοια του δίκαιου και του άδικου. Δίχως όμως να φροντίσουν να δείξουν ότι έπρεπε να την κατέχει, ούτε καν ότι θα του ήταν χρήσιμη. Άλλοι μίλησαν για το φυσικό δικαίωμα που έχει ο καθένας να διατηρεί ό,τι του ανήκει, χωρίς όμως να εξηγήσουν τι εννοούσαν με το ρήμα «ανήκει». Άλλοι, δίνοντας πρώτα στον ισχυρότερο την εξουσία πάνω στον πιο ανίσχυρο, έκαναν αμέσω να γεννηθεί η κυβέρνηση. Χωρίς να αναλογιστούν το χρόνο που χρειάστηκε να κυλήσει, προτού το νόημα των λέξεων «εξουσία και κυβέρνηση» μπορέσει να υπάρξει ανάμεσα στους ανθρώπους. Τέλος, όλοι, μιλώντας αδιάκοπα για ανάγκη, απληστία, καταπίεση, επιθυμίες και έπαρση, μετέφεραν στη φυσική κατάσταση ιδέες που τις είχαν πάρει από την κοινωνία. Μιλούσαν υποτίθεται για τον πρωτόγονο άνθρωπο και περιέγραφαν στην πραγματικότητα τον πολίτη. Ο Ρουσό, λοιπόν, θα απορρίψει την αριστοτελική άποψη περί κοινωνικότητας του ανθρώπου και θα απορρίψει εξίσου βία τη ζωφέρη υπόθεση εργασίας του Χόμπις. Δεν θα απορρίψει όμως κατά και την ιδιοφυή σκέψη να φτιαχτεί ένα μοντέλο. Μόνο που το δικό του μοντέλο δεν θα είναι μηχανιστικό, θα είναι μάλλον νευτόνιο και θα δώσει στον Κασίρερ πάλι το δικαίωμα να πει ότι στον ίδιο τον Ρωσό ποτέ δεν ήταν εντελώς σαφέ σε ποιανέκταση η ιδέα του για μια φυσική κατάσταση είναι ιδεατή και σε πιαν εμπειρικιστική. Ο ρούσο πράγματι δεν θα φανταστεί, αλλά θα πιθανολογήσει και μάλιστα τόσο εύστοχα, ώστε ο Λεβίστρος υποστήριξε πως ανακάλυψε κατ' ουσίαν την εθνολογία. Όμως δεν πρέπει να μας παρασύρει η ανακάλυψη όπως θα το διατυπώναμε σήμερα εμείς μιας νεολιθικής επανάστασης, ας πούμε, που διατυπώνεται στο λόγο περί του Ρουσσό, δεν είναι αυτός ο στόχος του. Γράφει. ας αρχίσουμε λοιπόν παραμερίζοντας όλα τα γεγονότα, διότι δεν έχουν σχέση με το ζήτημα. Δεν πρέπει να εκλαμβάνουμε τις έρευνες που θα κάνουμε σχετικά με αυτό το θέμα ως ιστορικές αλήθειες αλλά μόνο ως υποθετικού συλλογισμούς και πιθανά ενδεχόμενα, περισσότερο κατάλληλες να φωτίσουν τη φύση των πραγμάτων, παρά να δείξουν την πραγματική τους προέλευση και παρόμοιες με εκείνες που κάνουν καθημερινά η φυσική μας σχετικά με τη διαμόρφωση του κόσμου. Και σε άλλο σημείο δηλώνεται με έμφαση μάλιστα πως η φυσική κατάσταση όπως την ο ρούσο, δεν υπάρχει πια Ίσως δεν υπήρξε ποτέ και πιθανόν δεν θα υπάρξει ποτέ. Είναι δηλαδή, αν οδηγήσουμε τη διατύπωση αυτής τα ωριά τη μια αναγκαία υπόθεση εργασία. Ένα νοερό πείραμα, το οποίο για πρώτη φορά εκτελείται στο δεύτερο λόγο για την προέλευση της ανισότητας γραμμένο το 1754. Η ρομαντική ανάγνωση αυτής της υπόθεσης εργασίας, που βέβαια ενισχύθηκε και από τον ίδιο το Ρουσό, απέφερε την εικόνα που όλοι γνωρίζουμε του ρουσοϊκού καλού άγριου και τους σχλεβασμού του βολτέρου, ο οποίος του έγραφε «Διαβάζοντάς σας, πίστηκα ότι πρέπει να πέσω στα τέσσερα. Δυστυχώς, πάνε 67 χρόνια που εγκατέλειψα αυτή τη συνήθεια και δυσκολεύομαι». Ο πραγματικός στόχος όμως της εν λόγω υπόθεσης εργασίας είναι να απομονωθεί ό,τι απομένει αναφερεθεί ο πολιτισμός. Τι απομένει, απομένουν λέει η αυτοσυντήρηση, η συμπόνια, η ελευθερία της βούλησης και η δυνατότητα να τελειοποιήσει, όχι ο λόγος. Ο πραγματικός στόχος, ξαναλέμε, είναι να απομονωθεί Ό,τι απομένει αναφερεθεί ο πολιτισμός και να εδραιωθεί έτσι η ριζική διάκριση φύσης πολιτισμού. Έτσι, προετοιμάζεται το έδαφος για να εισαχθεί μια νέα αρχή οργάνωση του κοινωνικού βίου. Με δύο λόγια. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, λέει ο Ρουσο. Πρέπει να διαχειριστούμε την ανεπανόρθωτη ζημιά που έγινε και που ο ίδιος την περιγράφει ως εξή. Ο πρώτος που Έχοντας περιφράξει ένα χωράφι, σκέφτηκε να πει «αυτό είναι δικό μου» και βρήκε ανθρώπους αρκετά αφελείς για να τον πιστέψουν, υπήρξε ο αληθινός ιδρυτής της πολιτικής κοινωνίας. Από πόσα εγκλήματα, πολέμους, φόνους, από πόσες αθλιότητες και έσχη θα είχε απαλλάξει το ανθρώπινο γένος, εκείνος που, ξεριζώνοντας τους πασάλους ή το χαντάκι, θα είχε φωνάξει στους ανθρώπους του «Μην ακούτε αυτό τον απατεώνα, χαθήκατε αν ξεχάσετε πω οι καρποί ανήκουν σε όλους και η γη δεν ανήκει σε κανέναν». Αν τα λόγια που παραθέσαμε βέβαια μόλις τώρα αντιστραφούν, προκύπτει ένα αίτημα που θα το αδικούσαμε αν το λέγαμε απλώς ριζοσπαστικό. Ανοίγοντας λοιπόν μια νάβησο ανάμεσα στη φυσική κατάσταση και στην πολιτική κοινωνία, ο Ρουσό ανανεώνει ριζικά την ιδέα περί κοινωνικού συμβολαίου. Η υπακοή, η υποταγή, η εκχώρηση δικαιωμάτων στον ηγεμόνα ή στον αντιπρόσωπο όλα αυτά ανήκουν στην προϊστορία του προβλήματος. Δόθε από την άβησο το πρόβλημα αναδιατυπώνεται ω εξή. Πρέπει να βρεθεί μια μορφή συνένωσης που θα υπερασπίζεται και θα προστατεύει με όλη την από δύναμη το πρόσωπο και τα αγαθά κάθε μέλους. Ούτως ώστε, ο καθένας, καθώς ενώνεται με όλους, να υπακούει ωστόσο μόνο στον εαυτό του και να παραμένει εξίσου ελεύθερος όπως και πριν. Αυτό είναι το θεμελιώδες πρόβλημα στο οποίο το κοινωνικό συμβόλαιο δίνει τη λύση. Η λύση βέβαια αυτή δεν είναι και η σαφέστερη, επειδή αναφύεται η αμφισημεία, για να μην πούμε η αντίφαση όπως παρατηρήθηκε, μεταξύ του ατόμου και της κοινότητας. Ο Ρούσο επιχειρεί να συγκεράσει το ατομικό και το συλλογικό στοιχείο. Έτσι, ο καθένας, δηλαδή η μοναδικότητα της ατομικής ύπαρξης, ενώνεται με όλους σε ένα σύνολο, μια συλλογικότητα. Στην περίφημη αυτή διατύπωση του προβλήματος του κοινωνικού συμβολέου, Τη λέξη κλειδί όμως αποτελεί ο κρίσιμος αντιθετικός όρος «Ωστόσο». Ο καθένας πρέπει να ενωθεί με όλους τους άλλους. «Ωστόσο» θα υπακούει μόνο στον εαυτό του και θα παραμένει όσο ελεύθερος ήταν και πριν. Το μεγάλο πρόβλημα με το οποίο προσπαθεί να αναμετρηθεί ο Ρουσό συνίσταται στη διατήρηση της πλήρους ελευθερίας και αυτονομίας του ατόμου μέσα στη συλλογικότητα. Η φυσική ελευθερία, την οποία απολάμβανε ο άνθρωπος, συνδυάζεται με πρακτικές ισχυώ που οδηγούν στο ζώφο, όπως ακριβώς τον είδε ο Χόμις. Αυτή την ελευθερία πρέπει ο καθένας να την απαρνηθεί ολοκληρωτικά, για να την ξανακερδίσει ως πολίτης. Τότε μόνο θα πρόκειται για πραγματική ελευθερία. Αλλά πώς. Διενός υπόρητου, ανιστορικού, διαρκούς κοινωνικού συμβολέου, που αν παραμερίσουμε ότι δεν προέρχεται από την ουσία του, θα βρούμε, λέει ο Ρουσό, πως συνοψίζεται στους εξής όρους. Ο καθένας μας θέτει από κοινού το πρόσωπό του και όλη τη δύναμή του υπό την ανώτατη καθοδήγηση της γενικής βούλησης και δεχόμαστε επίσης κάθε μέλος ως αδιέρετο μέρος του συνολού. Η έννοια της γενικής βούλησης την οποία ο Ρουσσό οφείλει στον Μαλεμπράνς και στον Μοντέσκαι, συνδυάζεται στο ριζικά ανανεωμένο αυτό συμβόλαιο με την έννοια της ελευθερίας, στην οποία μετατοπίζει ο Ρουσσό όλη την έμφαση. Από τη Γενική Βούληση απορρέει ο νόμος, στον οποίο όλοι έχουν κάθε λόγο να υποτάσσονται ως νομικά πλέον πρόσωπα. Συνεπώς, ο νόμος θεμελιώνεται στην αδιαμεσολάβητη κυριαρχία του πολιτικού σώματος το οποίο γεννήθηκε δια του συμβολαίου. Στη στιγμή, στη θέση του επιμέρους προσώπου του κάθε συμβαλωμένου αυτή η πράξη της συνένωσης παράγει ένα ηθικό και συλλογικό σώμα που αποτελείται από τόσα μέλη όσες και οι ψήφοι της συνελεύσης. Οι αντιπρόσωποι λοιπόν για τον Ρωσό του συμβολέου περιτεύουν και ο πολίτης αντικαθιστά οριστικά τον υπήκο. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης